Εγώ δε πάλι άρχοντες, καλά κι ροδίτης, και ακούομαι εις μανόλης όνομα Μανώλης λιμένη Και βάλθηκα εις τούτο δα, να πω και να ρημάρω, Η τα μας συνέβησαν πασάνα να φερμάρω. Ουδέν το καταδέχομαι να γράφω πλασταλόγια λόγια και δεν καιρός της κάφησης αμένε μυρολόγια, ότι και τα χειλούρια μου χαλάνε πικραμένα. Από γυναίκα και παιδιά Άλλοι, κρίμα σε μένα, τρεις αδελφάδες ήπανδρες, και κάθε μια παιδεία να έχει πεντέξι και επτά με την αλυπησία, να αντεσθερίσει το σπαθίν του χάρου, να αντεσπάρει, και έζησε η μάνα μας διαναδεχθεί τα βάρη. Ε, επικραμός, άσυμφορά, ποσόνε το κακό μου, αφήκε με τον Γεωργιλάν και Γεώργη τον Ιών μου, και επίον πίνω και να πιώ, Ολονώντε πικράδες Και δύο και τρία ορφανά ποκύριν και μανάδες Παιδιά από τα μέλη μου Και αυτές αδελφάδες Και κλαίω πως εχδέχονται Μήνες και εβδομάδες Τέτοιες δεν θέλουν να ηδούν Αλλού δεν αγευθούσουν Διότι ω να λυκαιωθούν Πολλά να πικρανθούσιν Ένε καλά καμώματα Χάρο μου τα επίκες επίρες του στύλου του σπιτιού Και το παλούκι αφήκες Χάρε και πού βρες την αξιάν και έχεις τολμιντώσιν και βλέπω από λόγους σου επέρασαν καν πόσι και σαν σου βλέπω εσύ τεινάν ποσός ουδέν φοβάσαι ουδάρχοντες εντρέπεσαι ουδέ πτωχού λυπάσαι μα όλου όλους βλέπω και θωρώ πως με τους κοσταρίζεις και μπαίνεις κι στα σπίτια των και παίρνεις και θερίζεις πολύ σε ζωγραφίσασιν και κάθεσαι επάνω αμή εγώ θωρώντασαι ή με διαναποθάνω. Κι αν σκιαστόν τρομάσωσε, να σε σαν τον τρομάρχιν, επάνω εις σατανοδιαβολάρχην, κέρβερον ξενοχάραγων, τον ξενοχάραγον, κορμήν και όντα πράγμα, με τα γυμνά τα πράτσα σου, να πίδεσον η γράμμα, τες εμορφιές και κάλη σου. τα έχεις βασιλιά σου, κρατών πασίλο γάρματα και με τα δρεπανά σου». Να μη σε καταβάλωση, διατί σε μέγα πράγμα, διατίσε δυνατόν θυριών πλέον και το λεοντάρι, κι ου δεν σου φάζουν άρματα, καν μιας λογής ξυφάρι. Οι πάντες τρέμουν και διλιούν του να σε κοσταρίσουν και φεύγουν κι απ' την σκιάση σου να γλίσουν αν μπορήσουν κι εσύ με ένα πίδημα δεν το κάμνι λεοντάρι, θερίζει νέον και γέροντα, κόριν και παλικάριν και παίρνεις όποιους βούλεσαι και θέλει η ωρεξή σου. Νύκταν ημέραν κόβγεις τους και δεν να σε κοξήσουν. Εμπαίνεις μες τις φαμελιές, τα σπίτια δυσφαρίζεις και αν φύσει και κανένα δυο, θλίψεις με τους χαρίζεις. Και εκεί που θέλεις εμφανή, όλους με τους θερίζεις, ανασπαστοκλονόριζους από την γη χωρίζει, και χάνεται το όνομα και η κληρονομία και το μνημό αυτών πουν ψυχή σωτηρία. «Καλώς το λέγει ο Δαβίδ, ο μέγας ο προφήτης, και του Θεού τα κρίματα άβυσος εν εδίτης, διατιμουκόπτης άτυχου, κρηματοφορτωμένου, ομοίως και λιγαμάρτητους, καλά ξαγορευμένου, κι αφήνεις χαλαζιάριδες, και ζουν και προπατούσιν, και πάλι αυτοί με τους καλούς εσμίγουνται και ζούσιν». Εδώ λοιπόν, Ρωδίτες μου, πάσα εις αυτήν την τριάδαν την Αγιάν, και αλέος μη ονομάζει, Κι ως τον Θεόν, Επίκε σαν του φάνη, Κι οπού κούντρα λέγει του Θεού, Για ξεύρω ίντα χάνει. Ανίσως και ο τζουκαλά Έχει μεγάλην άδεια, Και κάμνει αγκία έφμορφα Χιτά με τα σημάδια, Και να κολλήσει και τα Όπου δαν του αρέσει, Και δεν ευρίσκεται κανεί Και μέμψη να του θέσει, Κάμνει και πάλιν άσχημα, τα αυτιά στο στόμα, στο κορμίν ναan στραβοκολλημένα, καν του φανή τσακίζητα, και πάλιν κάμνι άλλα, ή πάλιν εξαφήνητα να βρίσκονται μετάλα. και δεν να γύρεται από αυτά ναν του πει τίντα τούτα, ούτε από τα τσάκιστα, αλλούδα από τα αρούτα. Πόσον ο μέγας κειραμεύ, ο μάστορα ο οποίο, να μη κάμη το βούλετε και πάλιν να είναι θείο. βρίσκονται, να λέγουν άλλα κι άλλα. Και αμαρτάνουν εις Θεών, Και σφάλουσι μεγάλα, Πώς αποθένουν τούτη να, Και εκείνοι να γλιτώνουν. Εμείς, καλοί χριστιανοί, Κακοί δεν τους σκοτώνουν, Όταν ψωφούν τα πρόβατα, Ο Θεός τι να παιδεύγει. Και λίκος πρόβατον αν φά, Που την να αναγυρεύει. Η ξέβρι τα Ετούτε να τα κρίνει, Όσαν τ' θανατικών, Και να μη δε μακρίνει. Ήτον το πρώτον ο παπάς Τζίτζουλας που κεντήθη Και δά σε τούτο το κακό την δεν τον περιποιηθεί Και δένεν η κακή αρχή Αυτός ο Ζαγκαρόλος Και γίνε το καταχανάς Και απέκει κάγιν όλος Μήπως και παύσει το κακό Σχολάσει και η δρύμη Και το πικρόν θανατικόν Η φθορά και η λίμη Το πώς ευρέθει το κακό Χρήσι είναι να το πούμε να το ακούσουν οι πολλοί, Κατά πώς εμπορούμεν. Ένα καράβι το έφερε, Ο πουραξε στον Εκεί τον χάροντα, Κρυμμένον σε ένα σάκον. Και ο Τζαγκαρόλο Έπηγεν αυγά να τους πουλήσει, Και ο χάρος ετρυπίδησε, Τρέχει να τον φιλήσει. Και ω του είδεν άτυχο πω ήσαν κεντυμένοι, Γεμάτι το θανατικόν, Και λίμαν Τι θέλεν ο κακότυχο να πάρει την σκλαβίναν ή αυταυρωμισμένα τους τα ρούχα τους εκείνα. Δια τούτο και ο Χάροντας παίρνει πρώτον εκείνον και εξάλληψε τον ο Θεός των άτυχων των φήνων, έπειτα και το σπίτι του και όλη την φαμελιάν του και ο θάνατος εχείρισεν από την γειτονιά του, καλήν μπατάλιαν έδωκεν ο Χάρος στη μεριά του, χαρά στον όπου γλίτωσε και έχει τη του. Πληθαίνει τόσα το κακόν στην γειτονιά εκείνην, εκεί και χάρος καμνιαρχην τα αίματα να χύνει. Γίνεται τόσων μακελιών και πίπτουσι σαν ψόφια. Εκεί δεν εβοηθείς ασύν οι ατρές, η γιατροσόφια. Τότε αφθέντης όρισεν ο Μέγας Γαρδινάλης να κτίσουν κίνα τα στενά με συντομίες μεγάλης. Τους κεντιμένους πάλιν δε έξω να τους ξορίζουν. Εκεί και μοναστήρια... Για να τους αποκλείζουν Τες φαμιλίες, τα ανδρόγυνα Όσοι είσαν και ντυμένοι, Να κλαίν και να προσεύχονται Στην Θεοχαριτωμένη Όσαν το κάμαν και οι πτωχοί, Και κλαίγαν και φωνάζαν Κυρά μου, σώσε τον λαόν Βούθησε, ελαλάζαν Κραβγάζουν και προς τον Θεόν Δέρνονται και λαλούσιν Τρέχοντα και τα δάκρυα των Ποσός ουκ ασιγούσιν Χριστέ μου, πάψε την οργήν τούτην σου τη δικαίαν, και πόντισέ την εξημών, ρίψε την εις μεραίαν. Κι εγώ θώρω και ουδέν περνά ο Κυρίος την οργήν του. και ο χάρος καθημερινών κάμνει την ορεξήν του, κάμνει τεράστια φρικτά, τη να τα λογαριάσει, και του θανάτου τα κακά, και της να τα ξεχάσει. Πολύ ζωή του αυθέντη μας, τη Ρόδου το κεφάλι, φραπέτρου του Δεαβουσών και Μέγα Γαρδινάλιν, οπούρισε και γίνονταν προσευχέ και νηστείε, δέησε και εγκράτειε, ψαλμοδίε, κλιτανίε. Ακόμη εδιαλάλισε, ο καθαΐς να αφήσει γυναίκα τε να μηδέν την ψηφίσει, και τα ταβλία και τα χαρτιά και ζάρια να τα καύσουν, κι όσα βλάπτουν την ψυχήν παιχνίδια να τα παύσουν, η κρίση να στοχάζεται δίκαιον του Πασάνα. Να δέχεται τον άνθρωπον σαν το παιδινή μάνα, και τέρμενον εις μήνες τρεις να έχει τελείαν κρίσιν χωρίς ξεχνιάσματα κι αυτήν της αδικίας την χρήση: Να διώξουν και τους πειρασμούς πιτρόπων αβουκάτων να μην τους δώσουν συναφά, φλουρίν ή και δουκάτω. Και τ' ορδίνιασε. Και τις να τα θυμάτε. Και τα καλά τα έκαμε. Και τις να τα ξηγάτε. Τά άδωκεν πτωχά, ψυχικά, κλεμοσύνες και άλλες χριέ τες χρειάζονταν οι ήμερες εκείνες. Πώς άπασχε ο ένδοξος την αρρωστία να βγάλει και το πικρόν θανατικόν αυτάγιον το σπιτάλι. Βουλώματα, εξορίσματα έξω από την χώρα, να βγει, να παύσει η λιμική και η ψώρα. «και άλλα τζένια περισσά, κανεί να μην κοντεύει, και, και βλεπκιούς περίσσους να ρογεύγει, «διατί του δόκαση πολύ φρόνημη να γρικήσει, «κυρίως ειν σαν ψώρα να κεντήσει, «μισά να γράφει νερόν μέσα με το δακτύλι, «να μη δέσει μη δέ κανείς δίνει θύνα να αγγείλει, κανεις να τι λεγουσι τα γράμματα τα εις νερόν γραμμένα, «διατί δεν φαίνονται ποσός εις χαραγμένα και του φρονί μου χάρασε, και εκείνος αγρικάσε, και του Θεού μη ποσό ποσός χίλια δίκαιος να σε. Ως τον προφήτην τον Δαβίδ, όπου πολλά γαπήθη με τον Θεόν το δυνατόν, άλλου δεν εφοβήθη, μα πιάσε και εμέτρησε τον λαόν του Κυρίου, και πότισε τον ο Θεός θάνατον ποτηρίου. Εις τρεις ώρες τον έκοψεν ο άγγελος ανθρώπους, χιλιάδες και ακέρεσε τους τόπους. Τότες εγδύνεται Δαβίδ ρούχα βασιλικάτα, ρύπτει το στέμα εκ της κεφαλής και πιάνει θεού στράτα. Τρυπά έναν σάκον τρίχυνο, περνά την κεφαλήν του και πάση πανοχώματα και κλέμε την ψυχήν του. Εμένα, κύριε, σκότωσε και ουχή των λαών σου. Εγώ επίκα το κακό και αλλού τη θυμόν σου. Ω θαύμα όπου γίνεται και τίς να μη θαυμάσει ισ τρεις ημέρες και ώρες τρεις Το κακό να περάσει Εδιάβητο θανάτικον Έπαυσε και η λίμη Και εμείς εδιχρονίσαμεν Τι τούτο πώς έγινε Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε